Συνεχίζω με αδελφοί μου στην ερμηνεία του ιερού βιβλίου των παρομοιών του Σολομώντος και σα θυμίζω ότι προχθέ την περασμένη Τετάρτη Ο Κύριος μας εδίδαξε και μας νουθέτησε φέρνοντάς μας σαν παράδειγμα ένα μικρό έντομο. Και θέλω εκ τον πρωτέρου να σας πω ότι αυτό είναι ντροπή για τον άνθρωπο. Διότι ο άνθρωπος είναι πλασμένος από τον Κύριο να είναι τέλειος. Ο Κύριος τέλειον τον δημιούργησε. Έτσι λέει στην Αγία Γραφή. Τον έφτιαξε λέει κατικόνα και κατ' Θεού και αυτό σημαίνει ότι ο άνθρωπος δεν δικαιολογείται να πέφτει από αυτό το ύψος που του έχει δώσει ο Θεός. Έχει φτιαχτεί σύμφωνα με την εικόνα του Θεού και με σκοπό καθομοίωση, δηλαδή με σκοπό να μοιάσει στο Θεό. Αυτό έχει σαν προορισμό ο άνθρωπος. Και γι' αυτό ξέρετε το όνομα άνθρωπος δεν είναι τυχαίο. Έχει σημασία. Τι σημαίνει η λέξη άνθρωπος. Είναι σύνθετη λέξη. Βγαίνει από τη λέξη άνω, και τη λέξη θρόσκο άνω θρόσκο σημαίνει τα μάτια μου η σκέψη μου η λογισμή μου είναι διαρκώς προς τα πάνω προς τον ουρανό τα ενδιαφέροντά μου είναι επάνω ουράνια άνω θρόσκο Και επομένως ο άνθρωπος δεν δικαιούται να έχει κάτι άλλο στο μυαλό του εκτός από τα Άνω. Ήδατε το λέει και ο Απόστολος Παύλος. Τα Άνω ζητείτε, τα Άνω χρονείτε, μην τα επιγεί, αλλά τα εν Επομένως ο άνθρωπος ως τέλειο κατασκεύασμα του Θεού, ω το τέλειο δημιούργημά του, είναι ντροπή για μας να μας φέρνει ο Θεός τα έντομα, τα ζώα, να έρθουν να μας διδάξουν. Και αυτό ξέρετε γιατί συμβαίνει. Γιατί δυστυχώς εξαιτίας των αμαρτιών μας πολλές φορές ο άνθρωπος γίνεται χειρότερος από τα ζώα. Δεν ξέρω αν διαβάζετε εκεί το ευλογημένο βιβλίο της Αγίας Γραφής που λέγεται Ψαλτήρι. Αν το διαβάσετε θα δείτε εκεί ακριβώς αυτή τη φράση ότι άνθρωπος εν τιμίων ουσινήκε παρασυνευλήθη της κτίνεσης της ανοήτης και ομοιώθη αυτής. Ο άνθρωπος λέει παρότι ο Θεός τον έκανε εν τιμή, του έδωσε την ύψη στη τιμή, Εντούτες αυτός κατέβηκε χαμηλά, συναγωνίστηκε τα, τα ζώα και έγινε και χειρότερος από τα ζώα. Και αν το ψάξετε αυτό στη ζωή μας, θα δείτε πόσα ζώο ένστικτα και πόσες φορές εμείς οι άνθρωποι γινόμαστε Σαν τα ζώα και χειρότεροι από τα ζώα. Και σε σαρκικά αμαρτήματα και στο μίσο μας πολλές φορές και στις κακίες μας και στη συμπεριφορά μας λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος λέει πως να σε πω άνθρωπο όταν κλωτσά σαν το γαϊδούρι σας το λέω απλά πως να σε πω λέει άνθρωπο όταν μισείς και μισείς κακή σαν την καμίλα. πως να σε πω άνθρωπο όταν έχεις τον θυμό του λέοντος και ορχίζεσαι και φωνάζεις και πολλές φορές συμβρίζει. πως να σε πω άνθρωπο να σε πω άνθρωπο όταν τα ζώα τα έχεις ξεπεράσει όταν είσαι ανώτερος υπέρτερος των ζώων; μας έδωσε λοιπόν ο Κύριος προχτές το έντομο, το ευλογημένο έντομο τη μέλισσα και μας την έφερε ως υπόδειγμα εργατικότητας και μας είπε ότι η μέλισσα είναι εργάτης και μάλιστα εργάτης τι την οποία λέει η εργασία της την κάνει σε μνη δηλαδή τίμια εργασία εμείς βλέπετε λέμε εργαζόμαστε ψέματα Εργαζόμαστε μόνον εάν μα πληρώσουν. Εργαζόμαστε εκείνο θεωρούμε εμεί εργασία. Ήρε, έχει πλέον κλασικοποιηθεί η φράση: Βρήκε δουλειά. Πόσα σου δίνουν, θα σου δίνουν, πόσα παίρνει. Αμέσως εκεί το μυαλό μα. Πόσα παίρνει. Δεν υπάρχουν δουλειέ, σα το είπα και προκτές. Ένα σωρό όσες δουλειέ θέλει. έβγα έξω στον κήπο σου και κάνε δουλειά σας είπα ο μοναχός το Άγιον Όρος τι έκανε κατέβαινε από το πρωί μετά την ακολουθία και καθόταν μέχρι το βράδυ και έσπαγε χαλίκια βρήκε τη δουλειά είναι τρελός όχι δεν είναι τρελός τρελός είσαι εσύ και τρελός είμαι εγώ που σκέφτομαι παρά τον του Χριστού Εκείνος εσκέπτετος σύμφωνα με το Ευαγγέλιο μόνο τρελός δεν είναι εκείνος. Τρελοί είμαστε εμείς που αφήσαμε τα μυαλά μας και μας τα συνεπήρε ο κόσμος και χάσαμε τον προορισμό μας. Είδες τι είπε, και περούσα ούσα ασθενής. την σοφία τη τιμήσασα προήχθη Τη έδωσε ο Θεός, λέει, σοφία της μέλησας. Και ενώ το βλέπεις είναι ένα αδύναμο έντομο που αν μομίσεις ότι είναι καμιά σφίχα της δίνεις και μια και την σκοτώνεις με, με, με, με, έτσι, με το στο χέρι σου, με το χέρι σου. Εν τούτης, λέει, την έχει κάνει ο Θεός σοφή και εκμεταλλεύτηκε η μέλισσα τη σοφία της. Σα είπα, τι σοφό έντομο είναι. Θυμάστε, σας ανέφερα κάποια συγκεκριμένα στοιχεία, κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Το σπουδαιότερο από όλα, δε, είναι ότι αυτό το έντομο σέβεται το δημιουργό του. Φοβερό πράγμα αυτό. Φοβερό πράγμα. Σα είπα ένας μελισοκόμος εκεί επάνω, τον έδειχνε η τηλεόραση κάποτε, αμέσως βέβαια, αμέσω το καλύψανε μετά γιατί δεν του συνέφερε, έβαζε, λέγει, εικόνες μέσα στις κυψέλες και οι μέλισσε εσέβονταν το πρόσωπο του Κύριου. Πώς το αναγνώριζαν, έλατε, πώς το αναγνώριζαν. Επήγαινε η μέλισσα και έκτιζε την κυρίθρα της γύρω από τον Κύριο επάνω στα αμφιά του, όπως βλέπουμε την εικόνα, αλλά το πρόσωπο δεν το πλησίασε. Το ίδιο στην υπεραγία Θεοτόπου, Έβαζε και άλλες φωτογραφίες τραγουδιστών αυτά τίποτα οι μέλισσε σε και χτίζανε πάνω στους τραγουδιστές πρόσωπα σεβίας πρόσωπα ανθρώπινα αμαρτωλά όταν όμως έβαζε τον Κύριο η μέλησσα εισεβόταν η μέλησσα πρόσεχε έντομο χαριτωμένο και στο φέρνει είπαμε ο Κύριος μπροστά σου για να πάρεις το δίδαγμά σου να γίνεις και εσύ σοφός, είσαι σοφός αλλά τη σοφία δεν την τίμησες εσύ και εγώ ο άνθρωπος τη σοφία του Θεού που σου έδωσε ο Θεός δυστυχώς την εκμεταλλευτήκαμε και την κάναμε πονηρία και κοιτάμε πως θα διαστρέψουμε τη φύση μας ενώ ο Θεός σου έδωσε σοφία σε έκανε άγιο, εκφύσεως άγιο για φαντάσου σε έκανε Άγιο, τέλειο σε έκανε. Έτσι δημιούργησε ο Θεός τον άνθρωπο. Τέλειο, αναμάρτητο. Εμείς συναγωνιστήκαμε τα ζώα και κοιτάξαμε να κατεβούμε και κάτω από τα ζώα, όπως σας είπα προηγμένως. Τηρονομήσαμε, πήραμε δυστυχώς τα πάθη των ζώων και τα κάναμε ανθρώπινα. Και γινήκαμε χειρότεροι από τα ζώα. Θα συνεχίσει σήμερα ο Λόγος του Θεού να μας λέει για την τεμπελιά. Είδατε μέχρι τώρα ο Λόγος του Κυρίου από τον στίχο 6 που ερμηνεύουμε και συνεχίζουμε σήμερα στο στίχο 9. Ο Λόγος του Κυρίου είναι για αυτή την καταραμένη αμαρτία, την οπνηρία τη λεγόμενη. Που σας είπα και αυτό είναι το θλιβερό. Δεν νομίζεις, δεν αισθάνεσαι ότι κάνεις κάτι κακό. Πόσοι έρχονται για αξιωμολόγηση, αδερφοί μου. Πόσοι άνθρωποι έρχονται. Πιστέψτε με, το αμάρτημα της οπνηρίας δεν το έχω ακούσει ποτέ. Παρά μόνο πλην ελαχής των εξαιρέσεων. Δεν άκουσα άνθρωπο να μου πει, ξέρεις, πάτερ μου, είμαι τεμπέλης, είμαι τεμπέλα. Δεν θέλω να κάνω δουλειά. Κάπου έτσι. δεν το άκουσα ποτέ και όμως αυτό το αμάρτημα όπως θυμάστε σας είχα πει είναι το χειρότερο θανάσιμο αμάρτημα και ξέρεις τι σημαίνει θανάσιμο το λέει και η λεξη είναι εκείνο το αμάρτημα που εκ του ασφαλούς σε στέλνει στην κόλαση μα είτε παιδιά η τεμπελιά, η αμέλεια, η οχνηρία, τόσο σπουδαίο είναι. Προχτές που έκανα αυτό το κήρυγμα, παρεμπιπτόντος να το αναφέρω, ήρθε κάποιος κύριος να εξομολογηθεί μετά. Μου λέει, παππούλι μου, ήρθα να σε συγχαρώ για το κήρυγμά σου και να σου πω ότι για την τεμπελιά και λίγα είπε και λίγα είπες να σου πω εγώ μου λέει σε σαμαρτίες αντιλαμβάνομαι όταν πιάνω την πολυθρόνα και πάω και κάθομαι και λέω τώρα δεν θα κάνω τίποτα θα κάτσω εδώ πόσα δαιμόνια μπαίνουν στο μυαλό μου δαιμόνια και αρχίζει ο πόλεμος των λογισμών ο πόλεμος της σάρκας εκείνη την ώρα θα έρθει εκείνη την ώρα θα έρθει. Την ώρα που ξάπλωσε, την ώρα που λες δεν κάνω τίποτα, που βαριέμαι να σηκωθώ, εκείνη την ώρα έρχεται το λεμόνιο να σε επισκεφθεί και να σου κάνει εκείνο το οποίο σκέφτεστε και καταλαβαίνετε όλοι. Το μεγάλο χορό θα σε χορέψει κυριολεκτικά. Γι' αυτό σου έφερε πρώτον μεν το Μερμίκι, για να σου δείξει ότι είναι εργατικό για να σου δείξει ότι δεν πρέπει να κάθεσαι ναι άλλο ξεκούραση άλλο οκνηρία ασφαλώς κουράζεσαι θα πρέπει να ξεκουραστείς γι' αυτό ο Θεός δίνει τον ύπνο όνει σαν άπαυσιν η ασθενία ημών λέγει εκεί μια ωραία ευχή που διαβάζουμε στην εκκλησία μα εμείς οι ιερείς. μας έδωσε λέει τον ύπνον Όνει εις Τι ασθενία ημών εδωρήσω Μας τον έδωσες λέει Γιατί είμαστε ασθενείς Είμαστε έχουμε σάρκα Κουραζόμαστε Ναι Να ξεκουραστείς Έχεις τον ύπνο σου Μάλιστα Άλλο όμως η ξεκούραση Άλλο ήταν παιδιά Άλλο κουράστηκα και κάθισα να ξεκουραστώ και άλλο μου να σηκωθώ από τη θέση μου Μεγάλη διαφορά Και στην οπνηρία θα σκέπτεσαι πάντοτε και αυτό το οποίο είπαμε όταν αρχίσαμε να λέμε περί οπνηρίας ποιο. Να σκέπτεσαι ότι ο διάβολος την οπνηρία την εκμεταλλεύεται σε κάθε της δευτερόλεπτο. Δεν να κάνεις και υποδιέρεση του δευτερολέπτου κάντε ναι, σε κάθε χιλιοστό του δευτερολέπτου Ο διάβολος θα κοιτάξει εκείνες τις ώρες εκείνες τις στιγμές που εσύ είπες βαριέμαι που δεν θέλω να σηκωθώ έντυνε την προσοχή σου και θα καταλάβεις τι αρχίζει εκείνη την ώρα να συμβαίνει εκείνη την ώρα θα καταλάβεις ότι θα σου φουντώσει ο διάβολος το μίσος, την κακία. Θα έρθει με λογισμούς να σε τιρανήσει, να σου φέρει σκέψεις αμαρτολές, να σου βάλει λογισμούς εναντίον του Α, του Β, του Γ. Όσο κινείσαι, όσο εργάζεσαι, όσο δουλεύεις, δεν έχει τέτοιες, δεν μπορεί να κάνει τέτοια πρόσβαση. Όσο όμως βλέπει ο διάβολος ότι του έχει παραδοθεί ουσιαστικά μέχρι την οπνηρία εκεί ο διάβολος έχει να κάνει σπουδαίες δουλειές το διάβαζα αυτές τις ημέρες νομίζω πριν από δύο-τρεις μέρες. το διάβαζα εκεί στο λεγόμενο διαδίκτυο στο ίντερνετ που πολλές φορές βρίσκω πάρα-πάρα πολύ ωραία και διδακτικά περιστατικά Κάποτε λέγει πήγε κάποιος σε ένα γέροντα ασκητή και του λέει, καπούλι λέει θέλω να εξομολογηθώ. Να εξομολογηθείς. Άρχισε να λέει τις κλασικές αμαρτίες που λέμε όλοι μας. Ε. Δεν έχω τίποτα, δεν κάνω τίποτα, είμαι. Ε. Μου φεύγει και κανένα διάολος, κάνουμε και εκείνο, λέμε για το κάνα ψέμα. Σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Ο Γέροντας για να του δώσει να καταλάβει τι σημαίνει αμαρτία. Του έπιασε αυτή ακριβώς την αμαρτία για την οποία μιλάμε. Του λέει τα υπόλοιπα. Θέλω, του λέει, να μου πεις αν τεμπελιάζεις, αν βαριέσαι Εκείνος, λοιπόν, προσπάθησε, λέει, στην αρχή να δικαιολογηθεί. Τι λες, παπούλι, λέει, εγώ σου δουλεύω, πάω από εδώ, από εκεί, είμαι υπάλληλο κάνω, φτιάνω, τρέχω, κάνω, δείχνω. Του λέει, εγώ σου επαναλαμβάνω την ερώτηση, «Βαριέσαι, τεμπελιάζεις, βλέπεις τηλεόραση», του λέει, «βλέπεις τηλεόραση». «Ε, βλέπω τηλεόραση». «Πόσες ώρες», του λέει, «δουλεύεις και πόσες ώρες βλέπεις τηλεόραση». Λέει, ε, «Πάω το πρωί στη δουλειά μου, αρχίζει η δουλειά μου, σε φτά, φτάμιση, τι ώρα πρέπει να είμαι εκεί». Θα κάτσω μέχρι τι 2 Μετά που γεννά. Πόσε φορέ θα κάτσει την τηλεόραση. Ε? Πολλέ φορέ λέει ξεκινά η τηλεόραση από τι 4 Θα κάτσω μέχρι τι 12 τη νύχτα. Πολλέ φορέ και στι 1 και στι 2. Γιατί του λέει κάτι στην τηλεόραση. Τι να κάνω. Κάθομαι. Άρα βαρχές. Σύκο να κάνεις κάτι. Σύκο να βρεις να ασχοληθείς με κάτι. Για άλλα κάτσε του λέει τώρα να μου πεις τα αμαρτήματα από την τηλεόραση. Σοφός ο γέροντα. Σοφός και πνευματικός. Για πες μου του λέει τώρα τα αμαρτήματα της τηλεόραση. Α, τι είδα, τίποτα δεν είδα. Έτσι λες εσύ, δεν είδε τίποτα. Για κάτσε με ειλικρίνια να δεις. Προηγμένως που μου να στις είστε ήρθε γιαγιά τώρα, έτσι καταλαβαίνετε, μια γερόντισσα ήρθε. Παπούλι μου, όταν ανοίγω την τηλεόραση, κόλαση, κόλαση. Κόλαση παπούλι Γερόντισσα σας λέω. 80, 82, 85 ποσοί ήτανε κόλαση. Δεν θέλω να την ανοίγω. <Τι> του λέει λοιπόν ο αυτού «Για πες μου» του λέει «Για πες μου» εκεί στην τηλεόραση που κάθισε. «Τεμπέλεις» γιατί η τηλεόραση τι είναι η επιβράβευσης ή μάλλον το σκότωμα της ώρας είναι η επιβράβευση της τεμπελιάς επιβραβευση τη τεμπελιας «Για πες μου» εκείνη την ώρα που κάθισε τι 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 ώρε που κάθισε εκεί στην τηλεόραση, για πε μου, πόσε βρωμιέ είδε, με πόσα λέρωσε στο μυαλό σου, με πόσα μαγάλισε στη σκέψη σου, πόσα είδαν τα μάτια σου εκείνα που δεν έπρεπε να δουν, πόσα είπε το στόμα σου, βλέποντα τι ειδήσει και κατηγορώντα τον ένα και τον άλλον πόσες κατάρες και πόσα αναθέματα έριξες εναντίον και τώρα μιλάω στη γλώσσα τη δική μας τη σημερινή εναντίον των κυβερνώντων οι οποίοι σου πήραν το μισθό οι οποίοι σου πήραν το, το πορτοφόλι οι οποίοι σε χαρατσώνουν πόσα είπες βλέπεις τι κάνει την τεμπελιά όλα αυτά αν τα ψάξεις, είναι τα αμαρτήματα της οκνηρίας και τώρα θα μας πει κι άλλα όπως σα είπα θα προχωρήσουμε και θα δείτε ότι έχει να μας πει ακόμα περισσότερα για την οκνηρία. Στίχος 9 ε, ο οκνηρέ κατάκησε πότε δε εξύπνου εγερθίσει μέχρι πότε λέει τεμπέλαρε θα είσαι ξαπλωμένο. Βλέπετε τότε που γράφεται το βιβλίο αυτό δεν υπάρχει τηλεόραση τότε υπήρχε το χαζουριτό το τέτομα στο κρεβάτι το τέτομα στην πολυθρόνα στο δεν ξέρω που ξαπλώναν τότε χάμω εκεί στα στροσίδια τους μέχρι τι ώρα θα κάτσεις σε ρωτάει ο Κύριος για πες μου μέχρι τι ώρα θα κάτσεις εκεί τι ώρα θα τελειώσει αυτή η στάση σου η αδικαιολόγητη. Αν σκεφτεί το πόσε, είπαμε, αμαρτίες συμβαίνουν εκείνη τη στιγμή, που σου λέει κάνω τίποτα, σε πειράζω, ενοχλώ κανέναν, ναι. Κάθουμε έτσι, κάθουμε. Σε πειράζει έναν. Εμένα δεν μου πειράζει. Τον εαυτό σου πειράζει. Την ψυχή σου πειράζει. Τη σκέψη σου πειράζει το λογισμό σου πειράζεις, τα πάθη σου αυξάνει, τις αμαρτίες σου πολλαπλασιάζεις. Εκείνο κάνεις καθήμενος και μην κάνοντας τίποτα, θέλοντας να είσαι απλά θεντωμένο επάνω σε μια καρέκλα, επάνω σε μια πολυδρόνα και μην κάνοντας τίποτα. Ο Κύριος, είπαμε, μιλάει σαν να είμαστε και είμαστε τα παιδιά του. Και μην ξεχνάς τη λέξη η έμου που μας έχει πει προηγουμένως. Δεν έρχεται με τη βία να σε σηκώσει από την τεμπελιά σου. Προσπαθεί να σε ευαισθητοποιήσει. Προσπαθεί να σου δώσει μόνο σου να καταλάβεις αυτό που πρέπει να κάνεις. Γιατί είπαμε και αυτό αποτελεί κανόνα για τον Κύριο. Ότι σέβεται την ελευθερία σου. Σέβεται την ελευθερία μου. Θέλω να μαρτήσω, ελεύθερος είσαι. Θες να αμαρτήσεις, ελεύθερος είσαι. Θες να αμαρτήσεις, ελεύθερος είσαι. Από εκεί και πέρα κανόνισε μόνος σου την πορεία σου. Ο Κύριος όμως αισθάνεται την υποχρέωση σαν πατέρα σου που είναι να, θυ να σου θυμήσει και να σου δείξει ότι πρέπει να κουνηθείς από τη θέση σου αν, αν θες πραγματικά και ενδιαφέρεσαι για τη σωτηρία σου έως ο οσοπνηρέ κατάκησε μέχρι πότε θα κάθεσε ξαπλωμένος τεμπέλη σήκω επάνω κάνε κάτι εργάσου κινήσου για να φύγουν οι πειρασμοί να φύγουν τα δαιμόνια που σε περικυκλώνουν εκείνη τη στιγμή κάνοντας αυτές τις κινήσεις απελευθερώνεσαι και γίνεσαι πλέον πραγματικά Εκείνο όπως εθέλει ακριβώς ο Κύριος. Σας θυμίζω εκείνο που σας είχα πει. Και αυτό σημειώστε το. Τον τεμπέλει η Καινή Διαθήκη, τον και μάλιστα σποδρός. Θυμάστε τι λέει ο Απόστολος Παύλο. Εκείνος που δεν εργάζεται να μην τρώει. Αλλά εσείς τα παιδάκια σας δεν ξέρω αν τα διδάξατε ποτέ την εργασία. Δεν ξέρω αν τηρήσατε ποτέ τέτοιους κανόνες στο τραπέζι του σπιτιού σας. Θυμάμαι κάποτε πήγα στο Άγιον Όρος σε ένα μοναστήρι και όταν μπήκαμε στην τραπεζαρία μετά την εκκλησία πάμε στην τραπεζαρία για φαγητό. Πήγαμε λοιπόν μέσα στην τραπεζαρία μπαίνοντας τι βλέπω η τραπεζαρία ήταν τεράστια. Είχε και ένα τραπέζι και είχε μια ταμπέλα πάνω στο τραπέζι και έλεγε η τράπεζα των ραθιμούντων. Των ραθιμούντων. Δηλαδή η τράπεζα των τεμπέληδων. Τι ήταν αυτή η τράπεζα. Όταν κάποιος πατέρας τον έπαιρνε λίγο παραπάνω ο ύπνος, βαριόταν να ξυπνήσει το πρωί κανονικά, ήταν λίγο αμελή στην εργασία του όλη την ημέρα, τον έβαζε ο ηγούμενος να κάτσει εκείνη την τράπεζα. Την τράπεζα των Ραθιμούντων. Και εκεί έτρωγε ένα λιτό φαγητό και όχι σαν το φαγητό που έτρωγαν οι υπόλοιποι το έδιναν, ας πούμε πέντε ελίτσες και ένα κομματάκι ψωμί. Αυτό είναι το φαγητό σου. Σήμερα αυτό είναι το φαγητό σου. Και σαν θες, αύριο, ξανακοιμήσου παραπάνω. Και σαν θες αύριο, μην κάνεις σωστά τη δουλειά σου. Μην είσαι συνεπής σου. Και πού, στο Άγιον όρο που δεν πληρώνονται, δεν έχουν μισθό οι πατέρες, εκεί που εργάζονται για τη δόξα του Θεού, δια την ωφέλεια της ψυχής τους, υπηρετώντας όλον αυτό τον χώρο της υπεραγίας του τόκου που είναι το άγιο Όρος. Η τράπεζα των Ραθιμούτων, κάτσε εκεί και θα δούμε αύριο αν θελήσει να ξανά κοιμηθείς παραπάνω ή αν θελήσεις να αιμελήσεις την εργασία σου. Εως την μέχρι πότε θα είσαι έτσι. Μέχρι πότε θα καταλάβουμε αδελφοί μου, ότι η οπνηρία είναι η μύτυρ πάσης κακίας, όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος. Η αργία λέγει είναι μυτηρ αργία είναι οπνηρία, ή το ίδιο, η ίδια η έννοια έχει, τεμπελιάς. Η αργία είναι μήτυρ πάσης κακίας. Πάσης κακίας. Και όταν βλέπεις ότι εδώ ο λόγος του Κυρίου αφιερώνει σχεδόν πόσους στίχους, θα σας πω, είναι περίπου 12, 13, 14 στίχοι. Μην κάτσω και τους μετρήσω. Όταν βλέπεις λοιπόν ότι ο λόγος του Κυρίου με τόση επιμέλεια σου αναλύει το θέμα αυτό της οκνηρίας. Καταλαβαίνεις πόση βαρύτητα και πόση σημασία πρέπει να του δώσεις αν θες να προσέξεις πραγματικά στην ψυχή σου. Και παρακάτω αρχίζει να μας περιγράφει την κατάσταση, την κατάσταση του αμελούς, του τεμπέλιου. Ο λίγων μένει πνείς. Ολίγων δε κάθισε, μικρόν δε ο ολίγων δε αγκαλίζει χείρα στίθη. Αν το κάνουμε απλή ερμηνεία. Λίγο λέει κάθε λίγο και λιγάκι, άλλοτε κοιμάσαι, νησ... άλλοτε, άλλοτε νιστάζει. Σηκώνεσαι, κάθεσαι λίγο στο, ξε... στο κρεβάτι, ξανακοιμάσαι, ξαναπέφεσαι κάτω. Μετά αρχίζει λέει και σταυρώνεις τα χέρια σου, εναγκαλίζει τα στήθη. Δεν έχουμε τι να κάνουμε από εδώ από εκεί. Αυτή είναι η στάση του τεμπέλου. Αυτή είναι η στάση του οχνηρού. Και ασφαλώς βέβαια, καταλαβαίνετε αδελφοί μου, ότι αυτά ο Λόγος του Κυρίου δεν τα λέει για να προσβάλλει κανέναν. Κι ούτε έχει διάθεση χιούμορο ο Θεός για να μας δημιουργήσει ένα αστείο περιβάλλον, ένα αστείο άκουσμα για να γελάσουμε και να χαρούμε. Ο Λόγος του Κυρίου είναι πάντοτε σοβαρός, πάντοτε δικτικός, πάντοτε δείχνει εκείνο που πρέπει να δείξει για να μπορέσουμε να καταλάβουμε και να ξυπνήσουμε από λάθη, από απάθη, από αμαρτίες από ένα σωρό τα οποία δυστυχώς δεν τα προσέχουμε και τα οποία δυστυχώς γίνονται σιγά σιγά καρκίνωμα μέσα στην ψυχή μας Ο λίγον δεν υπνείς Ο λίγον δεν κάθισε Μικρόν δεν νυστάζεις Ο λίγον δεν αγκαλίζει χείρα στήθη στα αναφέρει αυτά ο Κύριος για να καταλάβεις και να καταλάβω ότι θα πρέπει να καταλάβεις ότι η τεμπέλια είναι ότι χειρότερο για την ψυχή σου. Μην τυρπάσεις κακίος. Είναι η ρίζα, μάλλον όχι η ρίζα, είναι η γενέτηρα, η μάνα πολλών, πάρα πολλών αμαρτιών και κακιών. Που όπως σας είπα προχτές με συγκίνησε αυτός ο άνθρωπος ο οποίος ήρθε και μου είπε αυτή την κουβέντα. Και λίγα είπες μου λέει Πάτερ. Και λίγα είπες. Εμένα να να ρωτήσεις που ήρθε θυγμένος από το κήρυγμα που κάναμε, ήρθε να ξομολογηθεί και μου είπε εμένα να ρωτήσεις, να σου πω πόσα γεννάει η τεμπελιά που κάθουμε πολλές φορές, κατηγορώντας βέβαια ο άνθρωπος τον εαυτό του. Παρακάτω, του Κυρίου δείχνει για το ίδιο θέμα. Αυτά τα οποία συμβαίνουν συνήθως στους τεμπέντες. Ποια δηλαδή. Αφήνουμε τα πνευματικά. Αφήνουμε την πνευματική ζημιά. Αφήνουμε την πνευματική έτσι λέω κατάπτωση την οποία η οποία γίνεται όντω όταν ο άνθρωπος αμελεί και είναι αγνηρός. Προσπαθεί ο Κύριος να σε ξυπνήσει και να με ξυπνήσει με τι? Να σου δείξει ότι από την τεμπελιά έρχεται τι? Η φτώχεια. Είτε παραγίνεται έτσι. Ως περκακός ο διπόρος η παινία. Ή λέει τεμπέλης, δεν θα αργήσει να έρθει η φτώχεια στο σπίτι σου. Και μιλάει βέβαια σε μια εποχή που οι άνθρωποι δεν έχουν μιστούς, Οι άνθρωποι εργάζονται και βγάζουν το ψωμί τους. Εργάζονται στα χτήματα, εργάζονται σε άλλες εργασίες χειρονακτικές, εργάζονται με ποικίλους τρόπους και τότε τα χρήματα ουσιαστικά θα λέγαμε ήταν σε δεύτερη μοίρα, σε δεύτερη κατηγορία. Οι άνθρωποι περισσότερες ζούσαν ο ένας από τον άλλον ανταλλάσσοντας κυρίως προϊόντα. Τι θα κάνεις άμα δεν δουλεύσεις. Το σκέφτεσαι λέει εδώ ότι έχει οικογένεια. Το σκέφτεσαι ότι έχεις παιδιά Αφήστε δε Το χειρότερο Τι διδάσκεις Τα παιδιά σου Με τη συμπεριφορά σου Τι διδάσκεις τον άλλο Ο οποίος Το παιδί σου, την κόρη σου Οι οποίοι σε βλέπουν εκείνη τη στιγμή Να ζήσει και να διάγει Με αυτόν τον τρόπο Τον αμελεί αυτόν τον τρόπο Τι θα τα διδάξεις τι θα του του παιδιού σου, πει να δουλέψει, Σε είδες ένα να δουλεύεις. Σε είδες ένα να κοπιάζεις. Ή το μόνο που σε ενδιέφερε ήταν το πώς θα βρεθεί μια δουλειά προκειμένου να λουφάρεις. Και να βγαίνει απλά να αρχόνται κάποια χρήματα στην τσέπη σου και κατά τα άλλα να λες ότι εγώ δουλεύω, ότι εγώ κουράζομαι. Σας είπα, αν θέλετε να δείτε δουλειά, πηγαίνετε στα μοναστήρια να δείτε, εκεί που δεν πληρώνονται οι μοναχές και οι μοναχοί. Πήγαινε να δείτε εκεί πώς είναι η δουλειά. Όχι έτσι όπως τη μάθαμε και τη βιώνουμε εμείς. Πώς μου δίνει και αν μου δίνεις. Πήγαινε να δείτε εκεί, αν θες να δεις τη σημαίνει δουλειά, πήγαινε να δει εκεί, που ο άνθρωπος πραγματικά ενδιαφέρεται για το χτήμα του και βγαίνει ο ίδιος και δουλεύει. Πήγαινε να δεις τώρα που μαζεύουν ελιές. Πήγαινε να δεις. Πήγαινε να δεις. Εκείνος που βγάζει το δικό του το λάδι, για πήγαινε να δεις, συγγνώμη για τη φράση μου, που του βγαίνει το λάδι βγάζοντας λάδι. Πήγαινε να δεις. Έλα να σε πάω πέρα στα χωριά εκεί που ήμουν... Και συνεχίζω να είμαι ιεροκήρυκας στα χωριά της Αιγιάλειας που αυτή τη στιγμή πραγματικά αυτό από ζουνε. Το, από το λάδι, το λάδι περιμένουν και τη σταφίδα τους το καλοκαίρι. Πήγαινε να δεις αυτό ο οποίος το έχει το χτήμα. Αυτός που της έχει τις ρίζες. Όχι εκείνος που πάει μισθωτός. Όχι εκείνος που τον παίρνει και του δίνει μεροκάματο. Ο ίδιος να δεις πώς ανασθενάζει που δεν περιμένει να βγάλει τίποτα, που δεν θα πληρωθεί από αυτό που κάνει, η πληρωμή του θα είναι το λάδι το οποίο θα βγει. όπως παλιά αυτοί οι είχαν το χτήματά τους, ποια θα ήταν η πληρωμή τους. Το ψωμί το οποίο θα βγαινε μέσα από το σιτάρι που θέλησαν; Εκεί πήγαινε να δεις τι σημαίνει δουλειά. Όχι αυτή τη δουλειά που μας μάθανε, αυτή τη δουλειά που επιδιώκουμε, που θέλουμε κι εμείς δυστυχώς, κακομαθημένοι όντες, τη δουλειά η οποία ξεκινάει με το πόσο θα μου δώσεις, πόσο θα πάρω, πόσο θα με πληρώσεις. Και από εκεί και πέρα, κοιτάμε να είμαστε και μισοβέζικοι. Τότε υπήρχε η φτώχεια και σήμερα υπάρχει φτώχεια και το πιστεύω αυτό που θα σας πω. Έπεσε η φτώχεια, διότι η δικιά μου η εξήγηση είναι αυτή, διότι απλά δεν μάθαμε ποτέ να δουλεύουμε. Έπεσε η φτώχεια ως κατάρα επάνω μας και σήμερα κυριολεκτικά λιμοκτονούμε και υπάρχουν πολλέ οικογένειε τι οποίε εσεί μπορεί να μην τις ξέρετε εγώ όμως τις βλέπω μέσα στην εξομολόγηση που έρχονται οι άνθρωποι και πολλές φορές μου ζητιανεύουν να τους δώσω 2 ευρώ, 3 ευρώ και είναι οικογενειάρχες άνθρωποι δεν είναι η γύφτη που λέμε δεν είναι η γύφτη δεν είναι η καλομαθημένη γύφτη που έχουν μάθει να ζουν από την επαιτεία είναι οι άνθρωποι που κάποτε είχαν δουλειές είναι οι άνθρωποι με το κουστούμι και με την γραβάτα, είναι οι, οι κυρίε με τα ωραία φορέματα που του ξεμείναν μέσα στι γκαρδαρόπε και όμω τώρα δεν έχουν τα στοιχειώδη και ερχόνται και απλό μου το χέρι και μου λένε παπούλοι, 2 ευρώ, 2 ευρώ θέλω. 2 ευρώ. Αυτή η ανεργία, αυτή είναι κατάρα σήμερα. Και κατάρα γιατί, σα το επαναλαμβάνω, πέρα από τι τόσε αμαρτίε. Με τις οποίε μαγαρύσαμε τη ζωή μα πέρα από τι χιλιάδε, εκατομμύρια ίσω εκτρώσεις πέρα από τα τόσα έσχη που βλέπει ο Θεό, πέρα από τι ομοφιλοφιλίες μα, πέρα από τι πορνοίε, πέρα από τι μυχίε, πέρα από τα τόσα έσχη που βλέπει ο Θεό, πιστεύω ότι και σαν εργαζόμενοι ποτέ δεν κάναμε αυτό που έπρεπε να κάνουμε. Μισθού κοιτάγαμε, πώ θα αυξήσουμε τα έσοδα του σπιτιού μα, κοιτάγαμε, αλλά που να προσφέρουμε εργασία. Το να κάνουμε κάτι, να κινηθούμε λίγο από τη θέση μας, να σηκωθούμε από την τεβελιά μας, να σηκωθούμε από την απνηρία μας, αυτό δυστυχώς ποτέ δεν το κάναμε. «Ήτε παραγίνεται εσύ ως περκακός ο διπόρος η παινία, ήρθε η φτώχεια». «Ήρθε η φτώχεια και παρακαλώ μην κρινιάζουμε». Σκεφτείτε αυτά που είπα. Σκεφτείτε γιατί ήρθε αυτή η φτώχεια πλέον σήμερα. Μην βρίζομαι, δεν βρειάει τίποτα ούτε να κατηγορούμε αυτούς οι οποίοι μας κυβερνούν. Ο Θεός να τους ελεήσει. Ξέρουμε ποιοι είναι. Ξέρουμε τι κάναν για τη δόλια την πατρίδα μας. Ξέρουμε τι συνεχίζουν να κάνουν για τη δόλια την πατρίδα μας. Εγώ σας έχω συμβουλεύσει να προσέχετε στην ψήφο σα και το ξαναλέω χωρίς περιστροφές, κανένα καταλάβετε, θέλετε να το ακούσετε, δεν θέλετε δικό σας λογαριασμός, εσείς αποφασίζετε, εσείς θα βρεθεί μετά πάλι στην κάλπη, εσείς θα απλώσεις το χέρι σου να δώσεις την ψήφο σου ή να μην τη δώσεις, δικό σου λογαριασμός, δεν είναι δικό σου, αλλά μην του συμβρίζεις, ξεκίνα από κάπου αλλού, Ξεκίνα ότι αυτή η συμφορά που μπήκε στον τόπο μα και συνεχίζει να υπάρχει έχει έρθει ακριβώ εξαιτία πολλών αμαρτιών, πολλών βρωμεροτήτων, πολλών, πολλών συχαμεροτήτων που έχουν μπει μέσα στη ζωή μα, αλλά και κυρίω εξαιτία του ότι σαν λαό και σαν άνθρωποι ποτέ δεν είμαστε τόσο όσον θα έπρεπε εργατική προκειμένου τι να βγάζουμε το ψωμί μας και τι να το εργαζόμεθα. και στον τελευταίο στίχο τον 11 μας δείχνει ο Κύριος και με αυτό θα τελειώσω τι θα κερδίσεις άμα εργάζεσαι. μα έδειξε τη ζημιά από την τεβελιά. Βλέπεις ο Κύριος δεν είναι μόνο Δεν σου δείχνει μόνο τη μια μεριά. Θέλει να έχεις σφαιρική γνώση και σφαιρική άποψη προκειμένου Σωστά να επιλέξει. Βλέπει οι πολιτικάστιδε που σα μίλησα μόλι προωθήσουν, οι πολιτικάστιδε οι δικοί μα ξέρουν να σου παρουσιάζουν τα πράγματα μόνο από την πλευρά που του συμφέρει. Μόνο από εκείνοι που θέλουν να σε ξεγελάσουν. Μόνο από εκείνοι που θέλουν να σου δημιουργήσουν ψευδαίσθηση και να πάρουν την ψήφο σου γιατί του αρέσει. Ξέρει τι ωραίο είναι να κάθεσαι και να παίρνει 8 με 10 χιλιάδε μισθό κάθε μήνα. Ξέρει τι είναι αυτό. Πολύ ωραίο. Εσεί του κάνατε έτσι. Εσεί του στείλατε εκεί πέρα. Άρα τεμπελόσχυλα αυτοί απάνω, μαζί με τα τεμπελόσχυλα που είμαστε εμεί πίσω. Εάν δε άοκνοσει, εάν όμω είσαι, λέει, άοκνος, τι σημαίνει άοκνος, δεν είσαι οπνηρό, είσαι δηλαδή εργατικό. Εάν είσαι κινούμενος όπως το μυρμήγι, όπως η μέλισσα. εάν δεν έχεις μάθει στο καθισιό, αναθέλεις θέλει συνεχώς να εργάζεσαι και συνεχώς να κινείσαι, άκου παρακάτω τι λέει. Ήξη ως περπηγή ο αμυτό σου. Σας είπα τότε δεν υπήρχαν οι τότε δεν ήταν η δημόσιοι υπάλληλοι τότε δεν ήταν το κράτος αυτό το αλήθικο κράτος το οποίο δυστυχώς μας έμαθε και να ζούμε στην τεβελιά αλλά και το καταχρεώσαμε στην τελική ανάλυση τότε οι άνθρωποι εκοπίαζαν τότε οι άνθρωποι έβγαιναν στα χθήματά τους τότε η γιαγιά μου η συγχωρεμένη ο μου έλεγε η ίδια έπαιρνε το μερό και το έβαζε στο καφάσι και το κρέμα και στο δέντρο για να πιάσει τον κασμά και να συνεχίσει να σκάβει η ίδια. Αυτή η γριά με τα 12 παιδιά που σήμερα λες δεν μπορώ, δεν μπορώ να κάνω πολλά παιδιά γιατί δουλεύω. Και εκείνη δούλευε. Και, και μάλιστα χωρίς μισθό δούλευε. Και μάλιστα χωρίς μισθό. Τότε ήταν εκείνη η εργασία η εργασία χωρίς μισθό, η εργασία με τον τίμιο ιδρώτα σου, η εργασία στο σκάψιμο, η εργασία στο χτήμα, η εργασία στο χωράφι, η εργασία στο θέρος, η εργασία στο πότισμα, η εργασία αυτές οι εργασίες. Άκου λοιπόν τι λέει. Εάν δε άογνωσείς, εάν δουλεύεις, εάν δεν είσαι τεμπένεις, εάν είσαι εργατικός, ήξι ω περ ο αμυτό σου τότε λέει θα τρέχουν τα αγαθά μέσα στο σπίτι σου σαν πηγή έχει δει, δει, δει, δει να δεις πηγή πηγή νερού είδες πως βγαίνει το νερό μέσα από την πηγή Έχει δει, δει πως πολλές φορές όταν έρχεται με πίεση από το βουνό Έχει δει πως βγαίνει από την πηγή καταράκτης καταράκτης γίνεται έτσι λέει, εν ήδη πηγής θα έρθουν τα αγαθά μέσα στο σπίτι σου. Ο θερισμός αυτό είναι ο αμυτός. Ο θερισμός που θα πας να θερίσεις εσύ που κοπίασε, εσύ που ήδρωσες, εσύ που προσπάθησες με το τίμιο, με την τίμια εργασία σου να κάνεις το χτήμα σου, να το περιποιηθείς και λοιπά. θα πας και θα απολαύσεις τους καρπούς σου. Η δε ως περκακός δρομεύς απαυτομολύση και τότε λέει «Φτώχε για σένα δεν θα υπάρχει. Άμα μάθεις να εργάζεσαι, σας είπα, ο Κύριος βλέπετε, προσπαθεί να σου κεντρήσει το ενδιαφέρον κατεβάζοντας το επίπεδο. Όχι μόνο να σου μιλήσει για τα πνευματικά οφέλη, για τα πνευματικά αγαθά, για την πνευματική ζημία την οποία θα έχεις μέσα από την οπνηρία... Αλλά ο Κύριος έρχεται να σου κεντρήσει το ενδιαφέρον και μέσα από ποιο ταπεινά πράγματα, από ποιο ταπεινά κέρδη, μέσα από το κέρδος που θα έχει το σπίτι σου, η οικογενειά σου, τα παιδιά σου, η γυναίκα σου, ο άντρας σου, μέσα από την τίμια εργασία σου. Πριν τελειώσω αδερφοί μου, γιατί ουσιαστικά δεν θα προχωρήσουμε παρακάτω σήμερα, Φτάνουμε στον 11 στίχο και εδώ σταματούμε για απόψε και πρώτα ο Θεός θα συνεχίσουμε την άλλη Τετάρτη αλλά πριν τελειώσω θα ήθελα να σας αναφέρω ένα ακόμα περιστατικό το οποίο και αυτό αυτές τις ημέρες μου συνέβη δεν θυμάμαι πριν δύο, πριν τρεις ημέρες ήρθε κάποιος ο οποίος μου είπε το εξής μπορεί να στενοχωρήσω κάποιους, αλλά αυτό δεν με πειράζει μου λέει Πάτερ άκουσα το κήρυγμά σου είχε έρθει εδώ κάποια την περασμένη νομίζω σήμερα δεν είναι εδώ άκουσα μου λέει το κήρυγμά σου για την τεμπελιά θέλω μου λέει να σου πω το εξής ανεργία μου λέει δεν υπάρχει τεμπελιά υπάρχει να σου πω την αλήθεια όταν το άκουσα ενοχλήθηκα λίγο διότι ξέρω έχω πολλά πνευματικοπαίδια και ξέρω ότι πολλές φορές στενάζουν γιατί δεν έχουν πραγματικά δεν έχουν δουλειά Αυτό όμως επέμενε μου λέει η παππούλη άκουσες σούπα ανεργία δεν υπάρχει τεβελιά υπάρχει φαντάστηκα επίσης λέω λες να είναι κανένας φιλοκυβεργητικός κανένα έτσι πως να το χαρακτηρίσω κανένας ο οποίος Τρώει από πλάγκες μεριές και είναι υπέρ τη κυβέρνηση και θέλει ήρθε να μου πουλήσει πνεύμα αλλά λέω στον το ρωτήσω λέει γιατί το λες αυτό γιατί λες ότι δεν υπάρχει ανεργία αλλά υπάρχει τεμπελιά μου λέει θα σου πω πάντα εγώ μου λέει αν με ρωτήσει αυτή τη στιγμή είμαι μου. Δεν πληρώνει. Δεν δουλεύω πουθενά. Δεν, δεν πληρώνω. Τι είχε κάνει. Μόνο Ε έβρικε έναν τρόπο. Κάτι μου λέει εκεί πέρα. Εγώ δεν το καταλάβαινα κιόλα. Έβρικε ε έναν τρόπο και εργαζόταν μέσα από το ιντερνετ. πώς το λέει. Είχε ανοίξει μέσα από το ίντερνετ, ίντερνετ, μέσα από τα facebook, πώς τα λένε αυτά τα πράγματα, δεν ξέρω, και τα, δεν ξέρω καλά δεν τα λέει και άλλοξο. Είχε ανοίξει μία δική του εργασία, ένα δικό του τρόπο εξυπηρέτησης Ανθρώπων; δεν ξέρω τι τους έφτιανε, δεν ξέρω σε τι, κάτι μου έλεγε, αλλά δεν μπορούσα να τα συνειδητοποιήσω, να τα καταλάβω, παρότι και εγώ μερικέ φορές μπαίνω, αλλά δεν ξέρω και καλά, βάση δεν ξέρω είχε βρει ένα δικό του τρόπο εξυπηρέτησης μέσα από το ίντερνετ, βοηθούσε κάποιους ανθρώπους σε διάφορα θέματα που τους απασχολούσαν και τον πλήρωναν μέσα από πιστοτικές κάρτες, από τέτοια πράγματα που υπάρχουν σήμερα και μου λέει, το πού λέει εγώ, αυτή τη στιγμή αν με ρωτήσεις, άνεργος είμαι, αλλά πλούσιος είμαι. Και μάλιστα έβγαλε από την τσέπη του, δεν θυμάμαι, 50-100 ευρώ και μου λέει, πάρε και αυτά, μου λέει, να τα δώσεις για την ψυχή μου, μου λέει, σε καν αυτό. Και πραγματικά, να σας πω την αλήθεια, εκείνη την ώρα αισθάνθηκα ακολουμένο στον τοίχο. Την ξέρετε να το απαντήσω. Βεβαίως σκέπτομαι ότι αυτός είναι ένας τρόπος εργασίας, και σκέφτομαι ότι αυτό τον τρόπο εργασίας λίγοι μπορούν να το κάνουν, ειδικά όταν απευθύνουμε σε σας που είστε πλέον. Πολλοί από εσά είσαστε μεγαλωμένοι στην ηλικία και δεν ξέρετε από τέτοιους τρόπους εργασίας. Αλλά γιατί το αναφέρω. Είδε αδίεξοδο, ας το πούμε έτσι. Είδε ότι οι και προϋποθέσεις για εργασία μέσα από τι σημερινέ συνθήκες δεν Δεν <σκλαι> Τελείως. Τι έκανε, εσκέφθηκε έναν τρόπο τέτοιο, ούτω ώστε και την οικογενιά του να βοηθήσει και τη βοηθάει, επαρκέστατα μάλιστα. Και τη βοηθάει και ουσιαστικά για το κράτος μου λέει, εγώ θεωρούμαι άνθρωπος. Δεν είναι τίποτα. Αυτά αγαπητοί μου αδελφοί, ήθελα σήμερα να πούμε στην αγάπη σας, και να φύγουμε με ένα δίδαγμα, με ένα συμπέρασμα. Και το συμπέρασμα είναι ότι η αργία είναι μην πάση κακίας. Αυτό ας κρατήσουμε. Αυτό να είναι ουσιαστικά το κέρδος μας. Και ευκέρωστε και ακέρος να προσπαθούμε πάντοτε να απασχολούμεθα με κάτι. Με κάτι να κινούμεθα. Να μην καθόμαστε, διότι μην τυρπάσεις κακίας, μην το ξεχνάς. Εκείνη την ώρα σε βρίσκει ευδιάθετον ο διάβολος να σε πλησιάσει και να σε χτυπήσει και να σε πολεμήσει. Να πάτε στο καλό, ο Θεός να είναι μαζί σας και πρώτα ο Θεός την ερχομένη πετάχτη και πάλι τα ξαναλέπω.